του Μεγαλέξανδρου Πώς έκαμε μαγείας ο εκτεναβός και είδεν όνειρον ο Φίλιππος πήγε δε ο εκτεναβός και επήρεν ένα πουλίον λεγόμενον κουκουβάγια και έκαμε με τι μαγείες του δια ναηδεί ο Φίλιππος δια την εγκαστρία της Ολυμπιάδος. Και βλέπει ο Φίλιππος εις το όνειρόν του τον θεών τον άμωνα με την Ολυμπιάδα αντάμα και της έλεγε «Ο γλίγορα θέλεις κάμι παιδί αρσενικών το οποίον θελιορίσει όλην την οικουμένην». Αυτά βλέποντας ο γλιγορα θελεις καμι παιδι αρσενικων το οποιον ορίσει όλη την οικουμενην αυτα βλέποντα, ο φιλιπ Ετρόμαξε και εξύπνησεν και έκραξε ένα μάγον όπου είχε πολλά προκομμένων και του εδιηγήθη το όνειρον και ο μάγος του αποκρίθη. Αυτό το όνειρον όπου είδες είναι αληθινόν και αυτόν όπου είδες εις το σπίτι σου έχει τον διαθεών σου διότι οι θεοί ορέχθηκαν την ομορφιά της Ολυμπιάδος και ηθέλησαν να κάνουν παιδί με αυτήν. Και ο ο Φίλιππος απατήθησε αυτά τα λόγια και ευθύς εμίσευσεν και επήγαινε στο σπίτι του. Και ήβρε την Ολυμπιάδα πολλά πικραμένη, και αυτός την επαρηγορούσε και της έλεγε. Αν οι θεοί θέλησαν να κάμουν αυτό το πράγμα, εμείς τι μπορούμε να κάμουμε. Αυτοί μας εξουσιάζουν και μας κάνουν ό,τι θέλουν, και μην έχεις πλέον κακήν καρδίαν δι' αυτό. Ο σήκουσεν δε η Ολυμπιάδα, που τη είπε ο Φίλιππος πως έμεινε Θεός με αυτήν, Όλοι αγαλίασαν και χάρη. Αλλά ο Φίλιππος, εις ημέρες, να την εξετάξει πώς σε συνέβη αυτή η υπόθεση, δι' αυτόν εις αμφιβολίαν. <Κι> Πέρι της μεταμορφώσεως του εκτεναβού Και καταλαμβάνοντα το αυτό ο εκτεναβός, ευθύ εμεταμορφώθη εις ένα ζώον φοβερών, το κεφάλι του ως τα πτερά του ως του βασιλίσκου οι πόδε του σαν του Λέοντος και η ώρα του ως σαν του Πάρδου, και εφανερώθη στην την μέση, όπου εκάθονταν ο Φίλιππος με όλους του τους άρχοντας και με την Ολυμπιάδα, και εφώναξεν μεγάλος. Και επήγε και αγκαλίασεν την Ολυμπιάδα και την εφήλισεν και σαν την αποφήλησεν εμεταμορφώθη εις είδο Γερακίου και απέταξεν. Ο δε Φίλιππος και οι περιεστώτες ετρώμαξαν από τον φόβον τους και ρωτούσαν τι να ήταν εκείνο το ζώο. Η δε Ολυμπιάδα αποκρίθηκε, είπεν, ότι αυτός ήταν ο Θεός ο Άμμον. και ο Σίκουσεν ο Φίλιππος εχάρηκα κατά πολλά και θέλει να κάνει παιδί με την χάρη των Θεών. <Κι> Περί της γεννήσεως του Αλεξάνδρου και αναθροφής του. Οπόταν δε ήλθε ο καιρός να γεννήσει η Ολυμπιάδα αυτών των θαυμαστών πεδίων. Εκινδύνεψε πολύ και ως αν το παιδίον έγιναν παρευθείς βροντές και άνεμος και ήλθε κοντά της μία αντάρα και την επεριεκκύκλωσεν και εφοβήθησαν εκείνη την ημέρα μικρή μεγάλη. Ο δε Φίλιππος εχάρι καταπολά πολλά και έδωσεν ορδινιά εις όλες τις χώρες του να κάνουν μεγάλες χαρές όλοι για την γέννηση του παιδίου του. Το δε παιδίον ανετράφη και σύντυχε και όταν ήλθεν η Σιλικία τεσσάρων χρονών, έκραξεν ο Φίλιππος τον Μέγαν Αριστοτέλην, τον διδάσκαλο και του επαρέδωσεν τον Αλέξανδρον δια να τον πάνθη τα γράμματα. Ο δε Αλέξανδρος, εις χρόνους, έμαθε γραμματικήν, ρητορική, ποιητικήν και φιλοσοφίαν και επρόκοπτε καλά. Τα δε άλλα παιδιά του σχολείου τον ευθονούσαν και τον εζήλευαν. Μίαν ημέραν λέγει της μητρός του ο Αλέξανδρος. «Μητέρα μου, ποθώ να μάθω την αστρονομία των Αιγυπτίων και παράδοσέ με τον εκτεναβόν, ότι έμαθα πως είναι πολλά άξιος εις τα αστρονομικά και μαγικά». Η δε Ολυμπιάδα έκραξε τον εκτεναβόν και το επαρέδωσεν τον Αλέξανδρον για να τον μάθει τι επιστήμες του. Και τον επήρε ο εκτεναβός και τον εμάθαινε επιστήμες του. Και από το ταχύ έως το γεύμα, επήγαινε ο Αλέξανδρος εις τον Αριστοτέλην και εμάθαινε, και από το γεύμα έως το βράδυ επήγαινε εις τον πονηρών εκτεναβών. Μίαν των ημέρων εσύναξε τα παιδεία ο Αριστοτέλης, όπου είχε στο το σχολείο του, όλα συνομήλικα του Αλεξάνδρου, και τα έβαλεν εις δύο τάξες. Εις την μίαν τάξην έβαλε τον Αλέξανδρον πρωτοστάτορα, εις δε την άλλην έβαλε τον Πτολεμαίον και τα αράβιασεν όλα κατά τάξη, και τους έδωσεν από ένα ξύλον εις το χέρι ολουνών και τα επρόσταξεν να πολεμήσουν το ένα μέρος με το άλλο. Και άρχισαν να πολεμούν. Και ο Αλέξανδρος εμπήκε στη μέση τους και τα εκατατζάκισε και τα ενίκησε όλα και τα ήφερεν εις το μέρος του. Και ως αν είδε τούτο ο Αριστοτέλης εθάφμαξε και είπε «Ποταπός θέλει γένει ο Αλέξανδρος» και επήγε και τον επίρενα από το χέρι και του είπεν, «Αλέξανδρε, ανίσως και γένεις βασιλεύς και ορίσεις τον κόσμων όλων, τι καλόν θέλεις μου κάνει». Και ο Αλέξανδρος αποκρίθηκε του είπε, «Διδάσκαλε, αν ίσω και γένει αυτό που λες και γένο αυτοκράτορ του κόσμου όλου, εσένα θέλω σε κάμει μέγαν άνθρωπον και να είσαι πάντα μετεμένα». Και ο Αριστοτέλης του είπε, «Χαίρε, λοιπόν, Αλέξανδρε Αυτοκράτορ, ότι εις εσένα θέλει έλθει το βασίλειον να εξουσιάσεις όλων των κόσμων». <Τοχε> Πώς εσυνέβη ο θάνατος του εκτεναβού. <Τοχε> Επήρεν ο εκτεναβός των Αλέξανδρων μίαν ημέρα και τον ανέβασεν εις ένα πύργον για να του δείξει τους πλανήτες του ουρανού. Και εκεί τον ερώτησε ο Αλέξανδρος και του είπεν «Εσύ, όπου εξεύρεις τόσα, εξεύρεις και ποτέ θέλει αποθάνεις» και ο εκτεναβός του είπεν «Από τα χέρια του Υιού μου θέλω λάβει θάνατον» και ο Αλέξανδρος είπε «Και πώς είναι δυνατόν ο Υιός να φωνεύσει τον πατέρα» και ευθύς τον έριξε κάτω ευθύ τον πύργον λέγοντάς του «Αλυσμόνησες, διδάσκαλε την τέχνη σου» και δεν ήξευρες πως θέλω σε φωνεύσω εγώ». Ο δε εφώναξε και είπε «Διατί με εγκρέμισες, όπου είμαι εγώ ο πατέρας σου και εσύ είσαι ιός μου». Και ο Αλέξανδρος του είπε «Πώς είμαι εγώ ιός σου, όπου ο πατέρας μου είναι ο Φίλιππος». Ο δε του εδιηγήθη τα πάντα, και πως είναιτος από την Σποράν του και όχι από του Φιλίππου. Και σαν τα αποεδιηγήθη εξεψύχησαν». Σαν είδε ο Αλέξανδρος πως αυτός ήταν ο πατέρας του ελυπήθη κατά πολλά πως έγινε πατροκτόνος, και τον επήρεει στον ώμον του και τον επήγαινε στο σπίτι του και τον έκλαυσεν όλοι εκείνη την ημέρα και έκραξε την μητέρα του και της είπε «Αλήθεια είναι αυτός ο πατέρας μου όπου τον είχε στο κρεβάτι και σου έλεγε πως ο Θεός ο Άμμων έρχεται και κοιμάται μετεσένα και σε εγέλασε» η δε Ολυμπιάδα, του ομολόγησε την κάθε υπόθεση, πως υπατήθη από αυτόν και έκαμε την μοιχίαν. Και ως βεβαιώθη καλά ο Αλέξανδρος, οικονόμησε και τον έθαψαν με μεγάλη τιμήν ως διδάσκαλόν του. Ο δε Φίλιππος από αυτά καμίαν είδηση δεν είχε. <ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟở> Πέρι του βουκεφάλου <ΟΟΟΟΟΟ> Μίαν αγγούν των ημερών, ήφεραν του Φιλίππου είδηση πως εις την λακίνιαν της βασιλείας του εγενήθη ένα άλογον πολλά εύμορφων και θαυμαστών με ένα σημάδι εις το ένα το δεξιόν του χέρι εις βοιδού βοηδού κεφάλι με κέρατα και αυτά μεγάλα μίαν πίχην. Και παρευθείς ο βασιλεύς όρισε και του το ήθεραν και θαύμασεν εις την του και εις το σημάδι όπου είχε Και είπε και το έβαλαν εις ένα στάβλο ξεχωριστών και κανείς δεν ετολμούσε να το καβαλικεύσει ή να του σημώσει. Ο δε Αλέξανδρος επήγαινε συχνά εις αυτό και το εχάιδευε, και εκείνο τον εχέρονταν, και εχλημητρούσεν και το έγλυφεν το χέρι. Ο Φίλιππος είχε συνήθεια ότι μίαν φορά την εβδομάδα έδινε θέλημα και έκαναν υποδρόμιον οι άρχοντές του και οι πρώτοι καβαλαρέοι του και έτρεχαν τα άλογα, και αυτός εκάθονταν και τους εκείταζαν. Ο δε Αλέξανδρος επήγεν εις το κρυφά και εσέλωσε τον βουκέφαλον και τον εκαβαλήκευσεν ως το μαθημένος και ευγήκεν και αυτός εις το υποδρόμιο. Και ό,τι τον είδαν ο λαός και εκείνοι όπου έτρεχαν τον επροσκύνησαν ωσαν ιόν του βασιλέως όπου ήταν. Ο δε Αλέξανδρος εζήτησε τον πτολεμέον δι' μαζί και ούτω αφήθηκαν εις το τρέξιμον και ο Αλέξανδρος απέρασε τον Πτολεμαίων έως ενού τόξου βόλη. Και όλοι το εθαύμαξαν, διότι ο Πτολεμαίος ήταν ο πρώτος στο το τρέξιμον. Και χάρη ο Φίλιππος, θαφμάζοντας δια την καβάλαν του και δια το τρέξιμον το πωλίο που έκαμε, και είπεν «Ο ουρανέ, Ήλιο και σελήνη, σήμερα να εξεύρετε ότι το σπαθί του Αλεξάνδρου με τους Μακεδόνας θέλουν συντρίψει τα σπαθία όλου του κόσμου». Και από εκείνη την ώρα ο Φίλιππος επρόσταξε να σημαζόνονται παιδεία συνομήλικα του Αλεξάνδρου για να κάνουν άσκηση εις τα πολεμικά όπλα και να μαθαίνουν την τάξη του πολέμου. Και συνάζονταν καθημερινώς και ετόξευαν και εκτυπούσαν κονταριές και άλλα και πάντα ο Αλέξανδρος ενικούσεν εις όλα. Πώς ο Αλέξανδρο επήγαινε εις τους Ολυμπιακούς ως ο Αλέξανδρος ότι όλα τα παιδεία έμειναν νικημένα από λόγου του ευουλήθη δια στον πηγαίνει εις Μορέα εις Ολυμπιακούς Αγώνας όπου εσυνήθιζαν τότες δια να οι Έλληνες εις κάθε πέντε χρόνους και επήγαιναν από όλα τα μέρη της γης βασιλείς, ηγεμόνες, άρχοντες και κάθε λογής άνθρωποι εις εκείνους τους αγώνας οι οποίοι έκαναν κάθε λογής παιχνίδια Άλλοι Άλλοι έτρεχαν πεζοί, άλλοι καβαλαρέοι και άλλοι σαμάξια, άλλοι έριγναν το λιθάρι και άλλοι διάφορα παιχνίδια. Και όποιος εν ελάμβανεν μεγάλες τιμές και τον εφήμιζαν παντού. Δια τούτο και ο Αλέξανδρος ηθέλησεν δια να πηγαίνει και αυτός εκεί, δια να δοκιμάσει αν και εκεί η τέχνη του τον βοηθεί. Και ούτω έλαβεν θέλημα από τον πατέρα του δια να Ο δε Φίλιππος Έδωσεν ορδινίαν και αρμάτωσεν ένα κάτεργον όλο περιχρυσωμένον και ετοίμασαν όλα τα χρειαζόμενα δια το ταξίδι και έδωκεν και πολλότατα αργύρια δια έξοδον. Και ούτως εμίσευσεν αντάμα με τον Πτολεμαίο. Και με το λίγον καιρόν έφτασαν εις την επαρχία του Γαστουνιού, εις χώραν λεγωμένην Πίσα, ις την οποίαν γίνονταν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Εκεί δε ήταν και εκείνο ο ναός, ο θαυμαστό του Ολυμπ και πηγενόμενος εκεί, Ήβρε τον Ιών του Δαρίου Νικόλαον ονομαζόμενον, με άλλα πολλά αρχοντόπουλα, όπου είχαν πηγαίνει εκεί δια τους αυτούς αγώνας. Και μίανγουν τον των ημερών, εσυναντήθηκαν ότε Αλέξανδρος με τον Νικόλαον. Και ο Αλέξανδρος εχαιρέτησε τον Νικόλαον, ο δε Νικόλαος, ω υπερήφανο όπου ήταν, δεν εκαταδέχθη τον χαιρετισμόν τους. Και ευθύ ο Αλέξανδρος του είπε, «Και όντως Υιός του υπερηφάνου Δαρίου, όπου ονομάζει του Λόγου του Θεών, είσαι. Όμως τόσον εσύ, όσαν και αυτός, από την πολλή σα υπερηφάνιαν, γλήγορα θέλετε πέσει κάτω. Και αύριον σε έχω καλεσμένον στον τον αγώνα, δια να και να ειδείς πώς θέλεις πέσει από την υπερηφάνιαν σου». Ο δε Νικόλαος του υποσχέθη ότι την ερχομένην ημέρα να έβγουν τον αγώνα.